όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Καρτεσίου, Λόγος περί της Μεθόδου. Μετάφραση Χριστός Χριστίδης. Μέρος δεύτερο, Παράγραφοι 16 έως και 20. Ήμουν τότε στη Γερμανία, όπου με είχε καλέσει η ευκαιρία των πολέμων που δεν έχουν ακόμα τελειώσει εκεί πέρα, και καθώ γυρνούσα στο στρατό από τη στέψη του Αυτοκράτορα, η αρχή του χειμώνα με σταμάτησε σε ένα χυμαδιό, όπου μη βρίσκοντα καμιά συντροφιά που να με διασκεδάζει, και μην έχοντα εξάλλου ευτυχώ ούτε φροντίδε, ούτε πάθη που να με ταράζουν, έμενα όλη τη μέρα μονάχο, κλεισμένο σε ένα δωμάτιο με θερμάστρα, όπου είχα όλο τον καιρό να καταγίνομαι με τι σκέψει μου. Μια από τι πρώτε ήταν πω μου ήλθε να προσέξω πω συχνά δεν υπάρχει στα έργα τα συνθεμένα από πολλά κομμάτια και φτιαγμένα από χέρια διάφορων μαστόρων, όση τελειότητα υπάρχει σε εκείνα που τα δούλεψε ένα μονάχα. Έτσι, βλέπουμε πω τα κτίρια που τα ανέλαβε και τα αποτελείωσε ένα μόνο είναι συνήθω ωραιότερα και έχουν καλύτερη διάταξη από εκείνα που πολλοί προσπάθησαν να τα μπαλώσουν χρησιμοποιώντα παλιά ντουβάρια που είχαν χτιστεί για άλλου σκοπού. Έτσι και αρχέ εκείνε πολιτείε, που στην αρχή δεν ήσαν παρά χωριά και που με το πέρασμα του καιρού έγιναν μεγαλού πόλει, είναι συνήθω τόσο ακανόνιστε αν συγκριθούν με τι συμμετρικές οχυρέ πόλει που ένα μηχανικό τι χαράζει σε κάμπο όπω του αρέσει. ώστε όσο κι αν παρατηρώντα τα κτίρια του το καθένα χωριστά, βρίσκεται συχνά σε αυτά ίση ή και περισσότερη τέχνη παρά στα κτίρια των άλλων, ωστόσο, βλέποντα πώ είναι αραδιασμένα, εδώ ένα μεγάλο, εκεί ένα μικρό. Και πώ κάνουν του δρόμου καμπύλου και κανόνε του, θα λέγατε πω τα τοποθέτησε έτσι η τύχη μάλλον παρά η θέληση ανθρώπων που χρησιμοποίησαν το λογικό του. Και αν πάρετε υπόψη πω υπάρχουν ωστόσο ανέκαθεν υπάλληλοι επιφορτισμένοι να επιβλέπουν τα ιδιωτικά χτίρια, για να τα κάνουν να χρησιμεύουν στον κοινό εξωραϊσμό, θα καταλάβετε καλά πω είναι δύσκολο να φτιάξει κανένα πολύ τέλεια πράγματα δουλεύοντα αποκλειστικά πάνω σε ξένα έργα. Έτσι, φαντάστηκα πως οι λαοί, που όντας άλλοτε μισοάγριοι και έχοντας πολιτιστεί αγάλη-αγάλη, έκαναν τους νόμους τους μονάχα ενώ τους εξανάγκαζε σε αυτό η ενόχληση των εγκλημάτων και των φιλονικίων, δεν μπορούν να είναι πολιτιακά οργανωμένοι όσο καλά είναι εκείνοι που από που συγκεντρώθηκαν εφάρμοσαν τους καταστατικούς νόμους κάποιου συνετού νομοθέτη. Όπως επίσης, είναι βεβαιότατο πως η κατάσταση της αληθινής θρησκείας, που μόνο ο Θεό έκανε τι διατάξει τη, πρέπει να είναι ασύγκριτα πιο καλά κανονισμένη από όλε τι άλλε. Και για να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα, νομίζω πω αν η Σπάρτη ευημέρισε άλλοτε πολύ, αυτό δεν οφείλεται στο ότι ο καθένα από του νόμου τη χωριστά ήταν καλό, μια που πολλοί από αυτού ήταν πολύ παράξενοι και μάλιστα αντίθετοι στα χρηστά ήθη, παρά στο ότι, έχοντα επινοηθεί από έναν μόνο άνθρωπο, έτειναν όλοι στον ίδιο σκοπό. Κ έτσι, σκέφτηκα πω οι επιστήμε βιβλίων, Εκείνε τουλάχιστον που οι λόγοι του είναι μονάχα πιθανοί και δεν επιδέχονται καμιά απόδειξη, έχοντας συνδεθεί και προσαυξηθεί σιγά σιγά από τις γνώμες πολλών διαφορετικών προσώπων, δεν πλησιάζουν διόλου την αλήθεια, όσο οι απλοί λογισμή που μπορεί να κάνει με φυσικό τρόπο ένας γνωστικός άνθρωπος πάνω στα πράγματα που του παρουσιάζονται. Και έτσι, σκέφτηκα ακόμα πω επειδή όλοι μα υπήρξαμε παιδιά πριν γίνουμε άντρε, και χρειάστηκε για πολύ καιρό να μας κυβερνούν οι ωρέξεις και η παιδαγωγή μας, που συχνά βρίσκονταν σε αντίθεση μεταξύ τους και που ίσως ούτε εκείνες, ούτε αυτοί μας συμβούλευαν πάντα το καλύτερο, είναι σχεδόν αδύνατον οι κρίσει μας να είναι όσο καθαρές και στέρεες θα ήσαν, αν από τη στιγμή που γεννηθήκαμε είχαμε ολόκληρη τη χρήση του λογικού μας και είχαμε ανέκαθεν καθοδηγηθεί από αυτό και μόνο. Είναι αλήθεια πω δεν βλέπουμε να κατεδαφίζουν όλα τα σπίτια μια πολιτείας μόνο και μόνο για να ξαναφτιάξουν διαφορετικά και να εξοραίσουν του δρόμου τη. Σίγουρα όμω βλέπουμε πω πολλοί κατεδαφίζουν τα δικά του για να τα ξαναχτίσουν. Και μάλιστα εξαναγκάζονται κάποτε να το κάνουν όταν είναι ετοιμόρροπα και τα θεμελιά του δεν είναι πολύ σταθερά. Από αυτό το παράδειγμα, πίστηκα πω δεν θα ήταν αλήθεια καθόλου εύλογο να κάνει ένα ιδιώτη το σχέδιο να μεταρρυθμίσει το κράτο. Αλλάζοντα τα πάντα, από τα θεμέλια και ανατρέποντά το για να το ξαναστήσει. Ούτε καν επίση να μεταρρυθμίσει το συγκρότημα των επιστημών, είτε την τάξη που είναι καθιερωμένη στα σχολεία για τη διδασκαλία του. Πάρα πω το καλύτερο που είχα να κάνω, για όλε τι γνώμε που είχα παραδεχτεί ως τότε, ήταν να επιχειρήσω, μια και καλή, να τι βγάλω από μέσα μου για να ξαναβάλω μέσα κατόπι, ή άλλε καλύτερε, ή και τι ίδιε αφού τι συναρμόσω με το αλφάδι του λογικού. Και πίστεψα σταθερά πω με αυτόν τον τρόπο θα κατόρθωνα να κατευθύνω τη ζωή μου πολύ καλύτερα παρά ανέχτιζα πάνω σε παλιά θεμέλια μονάχα και στηριζόμουν αποκλειστικά πάνω στι αρχέ που τι είχα παραδεχτεί στα νιάτα μου, δίχως να έχω ποτέ εξετάσει αν ήσαν αληθινέ. Γιατί, μολονότι διέκρινα σε αυτό διάφορε δυσκολίε, δεν ήσαν ωστόσο αθεράπευτες, ούτε και μπορούσαν να συγκριθούν με εκείνες που υπάρχουν για τη μεταρρύθμιση και των παραμικρότερων πραγμάτων που αφορούν την κοινωνία. Τα μεγάλα αυτά σώματα είναι πολύ δύσκολο να τα ανορθώσει κανένα αφού τα ρίξουν χάμω ή και να τα συγκρατήσει ακόμα σαν κλονιστούν. Και οι πτώσει του δεν μπορεί παρά να είναι πολύ σκληρέ. Κατόπιν, όσο για τι ατέλειέ του, αν τυχόν έχουν ατέλειε, και μόνο η ποικιλία που υπάρχει μεταξύ του φτάνει για να πείσει πω πολλά από αυτά έχουν ατέλειε, η χρήση τι έχει αναμφίβολα απαλύνει πολύ. Και μάλιστα έχει αποφύγει ή διορθώσει ανεπαίσθητα πολλέ. Που δεν θα μπορούσε κανεί να τι αντιμετωπίσει τόσο καλά με τη σύνεση. Και τέλο, είναι σχεδόν πάντα περισσότερο υποφερτέ από ό,τι θα ήταν η αλλαγή του. Ακριβώ, όπω οι μεγάλοι δρόμοι που κλωθογυρίζουν ανάμεσα σε βουνά, γίνονται με τον καιρό τόσο ομαλοί και τόσο ανετοί από το συγνο πέρασμα, που είναι πολύ καλύτερο να του ακολουθεί κανένα παρά να επιχείρη να τραβήξει πιο ίσια, σκαρφαλώνοντα πάνω από κατσάβραχα και κατεβαίνοντα ω το βάθο των γρεμών. Για τούτο, μου είναι εντελώ αδύνατο να επιδοκιμάσω του τσαπατσούλιδε και ανήσυχου εκείνου χαρακτήρε που ενώ ούτε η γενιά, ούτε η κοινωνική του θέση του προόρισε για τη διαχείριση των κοινών, δεν πάβουν να κάνουν πάντα με το νου του κάποια καινούρια μεταρρύθμιση σε αυτά. Και αν σκεφτόμουν πω υπάρχει μέσα σε τούτο εδώ το σύγκραμα το παραμικρότερο από το οποίο να μπορούν να με υποψιαστούν για αυτή την τρέλα, θα ήμουν πολύ μετανιωμένο που ανέχτηκα να δημοσιευτεί. Ποτέ ο σκοπό μου δεν απλώθηκε πέρα από το να προσπαθήσω να μεταρρυθμίσω τις ατομικές μου σκέψεις και να χτίσω πάνω σε έδαφος ολότελα δικό μου. Αν τώρα, επειδή το έργο μου μου άρεσε αρκετά, σας παρουσιάζω εδώ το διάγραμμά του, αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να συμβουλέψω κανέναν να το μιμήθει. Εκείνοι που ο Θεό του μοίρασε καλύτερα τα χαρισματά Του, θα έχουν ίσω υψηλότερα σχέδια. Όμως, πολύ φοβούμε Μήπω και τούτο εδώ είναι ήδη υπερβολικά τολμηρό για πολλού. Και μόνη η απόφαση να ξεφορτωθεί κανένα όλε τι γνώμε που τι είχε πρωτήτερα παραδεχτεί, δεν είναι παράδειγμα που πρέπει να το ακολουθήσει ο καθένα. Και ο κόσμο αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από δύο είδων πνεύματα που το παράδειγμά μου δεν του ταιριάζει καθόλου. Δηλαδή, πρώτα, από εκείνου που νομίζοντα πω είναι ικανότεροι από ό,τι είναι, δεν μπορούν να συγκρατηθούν από το να βιάζονται στι κρίσει του. Και ούτε έχουν αρκετή υπομονή για να κατευθύνουν με τάξη όλε τι σκέψει του. Αυτό συνεπάγεται πω αν έπαιρναν μια φορά το θάρρο να αμφιβάλλουν για τι αρχέ που του δόθηκαν και να απομακρυνθούν από το συνηθισμένο δρόμο, δεν θα μπορούσαν ποτέ να κρατήσουν το μονοπάτι που πρέπει κανεί να πάρει για να τραβήξει πιο ίσια και θα έμεναν παραστρατημένοι σε όλη του τη ζωή. Ύστερα, ο κόσμο αποτελείται από εκείνου που έχοντα αρκετό μυαλό ή μετριοφροσύνη, ώστε να κρίνουν πως είναι στο να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψέμα λιγότερο ικανή από κάποιου άλλου, από τους οποίους μπορούν να διδαχτούν αναγκάζονται να περιοριστούν στο να ακολουθούν τις γνώμες αυτών των άλλων μάλλον παρά να αναζητούν οι ίδιοι οι καλύτερες. Όσο για μένα, θα ήμουν αναμφίβολα κι εγώ, ένας από τους τελευταίους αυτούς, αν είχα μείνει με έναν μονάχα δάσκαλο ή αν δεν είχα διόλου γνωρίσει τις διαφορές που υπήρξαν ανέκαθεν ανάμεσα στις γνώμες και των πιο σοφών. Είχα όμως μάθει, ήδη από το κολέγιο, πως είναι αδύνατον να φανταστεί κανένας κάτι το τόσο παράδοξο ή το τόσο απίστευτο, που να μην το έχει ήδη πει κάποιο από τους φιλοσόφους. Και κατόπι, στα ταξίδια μου, είχα αναγνωρίσει πως όλοι όσοι έχουν αισθήματα πολύ αντίθετα με τα δικά μας, δεν είναι για τούτο βάρβαροι, ούτε άγριοι, αλλά πως πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν όσο και εμείς ή και περισσότερο λογικό. Και παρατήρησα ακόμα πόσο ο ίδιος άνθρωπος, με το ίδιο του πνεύμα, έχοντας ανατραφεί από παιδί ανάμεσα σε Γάλλους ή Γερμανούς, γίνεται διαφορετικός από ό,τι θα ήταν, αν είχε ζήσει πάντα ανάμεσα σε Κινέζους ή Κανιβάλους. Και πόσο, ως και σε αυτές ακόμα τις μόδες των φορεμάτων μας, το ίδιο πράγμα που μας άρεσε πριν από δέκα χρόνια και που θα μας ξαναρέσει ίσως πάλι πριν περάσουν δέκα χρόνια, μας φαίνεται σήμερα εξωφρενικό και γελίο. Έτσι που, πολύ περισσότερο από κάθε σίγουρη γνώση, μας πείθουν πραγματικά η συνήθεια και το παράδειγμα. Χωρί ωστόσο να αποτελεί η πλειοψηφία, απόδειξη αξιόλογη, όταν πρόκειται για αλήθειες κάπως δύσκολε να ανακαλυφθούν γιατί είναι πολύ αληθοφανέστερο να τις έχει συναντήσει ένας μοναχά άνθρωπος παρά ένας λαό ολόκληρο. Δεν μπορούσα λοιπόν να διαλέξω κανέναν που να μου φαίνεται πως οι γνώμε του έπρεπε να προτιμηθούν από τις γνώμες των άλλων. Και βρέθηκα σαν εξαναγκασμένος να επιχειρήσω να καθοδηγηθώ μοναχός μου. σαν ένας άνθρωπος που περπατεί μόνος και μέσα στο τρισκόταδο αποφάσισε να πηγαίνω τόσο αργά και να χρησιμοποιώ σε όλα τόση περίσκεψη ώστε κι αν ακόμα προχωρούσα πολύ λίγο τουλάχιστον θα φυλαγόμουν καλά από τα πεσήματα. Δεν θέλησα μάλιστα να αρχίσω να απορρίγνω ολότελα καμιά από τις γνώμες που είχαν μπορέσει να ξεγλιστρήσουν άλλοτε μέσα στις πεπιθήσεις μου, δίχως να τι έχει μπάσει το λογικό ενώσο δεν είχα προηγουμένω διαθέσει αρκετό καιρό για να καταρτήσω το σχέδιο του έργου που επιχειρούσα και να αναζητήσω την αληθινή μέθοδο για να φτάσω στη γνώση όλων των πραγμάτων που το πνεύμα μου ήταν ικανό να γνωρίσει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε